Από τους βουμούς, οι νεράιδες, μην την είδατε, διαβάτες και περάτες, τη γυναίκα μου, την αγαπητικιά μου. Στο νεράιδο βούνι, με τη ρεματιά, πλένουν οι νεράιδες τα χρυσά σκουτιά, στη λαμποκοπούσα νεράιδο σπήλια, ξωτικές χτενίζουν τα χλωρομαλιά. Τα μεσάνυχτα ώρα που τα ξεκινά, Τα στοιχιά, τα μάγια, και τα παγανά, Πώς γλυκοκυμάστε με τα αγνά πουλιά, Γάργαρα νεράκια, σε ζεστή αγκαλιά. Μαυρό ξυπνά σας, της η ορμή, Που σας παραδίνει το νηροκορμή, Βάει κι αλιμμονό του κι όποιου σοφιστεί, στα ραϊδονέρια να μπει να λουστεί, κατά από τα μάτια που ποτέ δεν γλένε, θα σου λιώσει η σάρκα νεράιδο παρμένε σαν γυρί. μες στο χαϊδό χέρι που σκληρά βαρύ τη ζωή σου η χάρη θα κοπεί λιράρι σαν γλωστή. Στα νεράιδα γύρω στη φωτιά τα φτερά τα ανοίγουν οι πλατιά και πρωτού φεγγάρι να χυθεί λαμπρό, Χίνουν την αιράιδε, πιάνουν το χορό, το ο λιράρις παίζει του σαβάτου η γένα, Σαν εμένα ο ημένα. Νερό κορι θέλει, ξωτικια Και δασκαλεμένο απ' το νεραϊδάρι, Παίζει κι όλο παίζει, Το χορό ταιριάζει, Στη φωτιά στην πύρη, Στη νυχτιά σταγιάζει. Παίζει και προζουμένει και παραμονεύει, Μια ξωθιά να αρπάξει, Μια ξωθιά να πάρει. Αγλαία, μιλίτσα, Μέλπο, Λαμπετό, Λιμονιάς, Μαράγδα, Χάιδο, Κοιμοθώη, Συναξάριον ο μου μέσα μου κρατώ με τα ονόματά του στο νεραϊδολόη. Μόνο το όνομά σου δεν μπορώ να πω, νεραϊδογυναίκα και νεραϊδομάνα, σ' αγαπώ και λιώνω και καρδιοχτυπώ, μόνο το όνομά σου, πέστο, δεν μπορώ, μέσα μου τα ακούγω σαν να βάρω. Νεκρήγη η καμπάνα. Τη ροταγάπη, τα ξανθά τα μέλια, τα ήπια στο πλευρό σου γίνανε φαρμάκια, τη ξοδιοπλανεύτρα λύρα μου τα τέλεια, τα άφαγαν τα γρίμια και τα χαμοδράκια. Πρασινομαλούσα και φεγκοβολούσα, με στι ανεράιδε ρήγη ανερούσα, τουρανοδοξάρι, το τόδαινε το σφακιόλι, για καθρέφτη σου είχε το γλαφκό ουρανό. Και διπλό στα χέρια πέρναγε βραχιόλι τον αποσπερίτη, τον αυγερεινού. Στο χωρό όταν κράταε στα κρέμονταν η πλάση και απ' τα δυο σου χείλη. Στα νεραϊδά λόγια, νεραϊδό γαμπρό, με το αμύλι το είχα ποτιστή νερό. Χόρευε στο μέγα νεραϊδό χώρο, μαύριζε πιο μέγα ο κρεμό έμπρο. Και τραγούδαε όλα τα άφραστα τραγούδια. Και λυράρι μόνου του σκοπού εγώ, κι απ' το φω των άστρων ω τα πεταλούδια, και τα πάντα λύρα παίξιμο γόργο. Κι άξαχνα τη λύρα με τα στραποχέρι, τρύψαλο χτυπώντα ρίχνο καταγή, κι ο λυράρι γήπα προ το περιστέρι, τον αιραϊδωτέρι. Δράχτη, μην αργεί, αντριωμένη να ακούα μια φωνή, κουράγιο, φαλαλίσιο κράχτης, Όρα τη αυγή και της βλογημένης μέρας το τρισάγιο θα γκρεμωτσακίσει, θα σκορπίσει ως πέρα τις ξωθιές της νύχτας, τα στοιχιά του αγέρα, μα εσύ κράταε, σφίγγεσ' τα τσαλοχερό σου, την ραϊδα σκλάβα, κούρσο σου και βιώ σου, μη τα μύρια, τα λογή κορμιά που θα τα φορέσει για να σε τρομάξει και να σου ξεφύγει, βράχος κυνηγάρι στο ξωθιοκυνήγι, μη στιαχτείς γαμίλα και βροχή και φίδι και φωτιά και σκύλα, Βάστα όσο να κράξει με στη μαύρη ερμιά, την αυγή μείνοντας τη αυγή στορνήθη, να καπν σκορπίσει τα νερά και να μείνει μόνο στα τσαλοχερό σου, σκλάβα σου η νερά ειδο, κούρσο θησαυρό σου. Τη αυγή δεν το περιμένω, μόνο περιμένω, μόνο λαχτάρω, το μαντιλι θέλω τα στροκεντημένο, που με κοινό ανάερι σέρνει στο χώρο. Να το φυλακτό σου πάει το φυλακτό σου πήρα το μαντήλι το μαντήλι πήρα κι αν κομμάτια η λύρα του κορμιού σου η λύρα της ψυχής μου η κλήρα το μαντήλι σου έχω νικητής δικός σου να ο γαμπρούς νηφούλα κούρσο σου και βιώ σου. Στη νεράιδο λίμνη και στη ρεματιά πλύνεται νεράιδες τα χρυσά σκούτια στη λαμποκοπούσα νεράιδο σπηλιά Ξωτικέ κτενίστε τα χλωρομαλιά. Τον πόθον ακροβλάσταρο των ξωτικών καμάρι, χρόνια και χρόνια χάρηκα με τη δική σου χάρη. γελούσες και σου πέφτανε τα ρόδα στην πόδιά σου, Μέσα στο σπίτι μου ήλιο του το φεγγοβόλημά σου. Η ραϊδένια σου ομορφάδα αγαθοσύνη εγίνη μίαν ανθρωπιά υπεράνθρωπη σε σέη ταπεινοσύνη, γεράκλειδο μαντάλωσα το μαγικό μαντήλι, της κόρης ίσουν η χαρά μες τη δροσιά τα πρίλη. Μία βαθιοστόχα στη σιώπη, μία μυστική ησυχία, πλασμένη γλώσσα ουρανική να λέει την ευτυχία, αμήλιτη δεν έφτανε τη γλύκα σου ταειδώνη, Όλη της λύρασης κόπη μια στεναξιά σου μόνη. Αντάκρυψες, αντάκοψε τα ξωτικά φτερά σου από τα νύχια ως την κορφή φτερό του αναστημά σου. Την ώρα που το σπλάχνο σου στην κούνια του κοιμούσες, γιαγγέλησες απάνω σου γυρμένες και ελεούσες. Ρασινομαλούσα και φεγκοβολούσα, Τ' ίσουν οι πλανεύτρα, Τ' ίσουν γελούσα. Μην την είδατε, διαβάτες και περάτε, Τη γυναίκα μου, την αγαπητικιά μου, Την αποζητάν άντρας, παιδί και σπίτι, Πίκρες και χαρε, τι ερωταγάπες όλες, Πήγανε παντού τα πάντα και ρωτήσαν, Τα ψηλαβουνά που τα γραντεύουν όλα, κάμπους τε χωριά, γυαλούς τε περιβόλια τις φανταχτερές και τις μεγάλες χώρε, ξένους και δικούς, τα σύγνεφα, τα αχνάρια. Μην την είδατε, διαβάτες και περάτες, τη γυναίκα μου, την αγαπητικιά μου. Έκρουεν χώρο, χώρος βούιζε το πανηγύρι άντρα και καλέ κι α πάω στο πανηγύρι νάμπω στο χορό και το χώρο να σύρω και σα φλάμπουρο στο χέρι να νεμίσω το μαντήλι μου το νεραειδωραμένο, δώσ' μου το ζητώ και κάνω μου τη χάρη έτσι αγάπη μας πάντα να ζει και να είναι σαν τα κρύα νερά και σαν τα ψιλοβούνια. Το μαντήλι της το νεραειδωραμένο πήγε στο χορό το πήρε το μαντίλι, σέρνει το χορό στα νεραϊδένια αλόνια, και σα φλάμπουρο τα στο χέρι. Και όπω ξεκρεμά και ζώνε το λεβέντη τα χρυσάρματα και πάει να πολεμήσει, και όπω τ'άρμενα τα, τα γόργο ξεδιπλώνει για τα ουλάνιχα ταξίδια το καράβι, Ζώστηκε κι αυτή, ξεδίπλωσε κι εκείνη τα ολομέταξα, τα νεραίδοφτερούια και με τα φτερά του αέρα απαντηθήκαν κι από κόκαρα σαν να ήταν κι από σάρκα, τρίξανα λαφρά, και λάγνα αναγαλιάσαν τα γερόφτερα στο συναπαντημά του. Μουσικόλαδη φωνή χιτή Η βασίλισσα είμαι εγώ των ανερά Λάμια η πλάση μου γελούσα το όνομά μου κι ολοψήλωνε κρατώντας το μαντήλι και χορεύοντας και πάγαινε του ψήλου κι όλο πιο ψηλά κι ανάερα και πιο πέρα όσο που σβησε σταν άβλεμα και εχάθη. Μην την είδατε, διαβάτες και περάτες, τη γυναίκα μου, την αγαπητικιά μου, από τους βωμούς μέσα από τα κάγκελα το φλάμπουρο τσακίστηκε και το φανάρι εσβίστη. Δημοτικό τραγούδι. Κάθε φορά και κάθε τόσο που περνάς με βλέπεις μέσα από τα κάγκελα της φυλακής μου. Όχι έρωτας, το σπλάχνος μοναχά θα κάνει εσένα σταματάς και της φωνής μου ποιο πολύ το βράχνο σπάρασμα, ποιο πολύ και από το νόημα της φωνής μου, στα καγγελα μπροστά της φυλακή μου. Μέσα από αυτά τα κάγκελα δεν ξέρω παρά το χέρι μου να πλώνω, κανείς δεν βλέπει τι υποφέρω κι εγώ το βλέπω μόνο. Το κομμάτι ψωμάκι που μου δίνεις να το παίρνω δεν ντρέπομαι, πεινώ. Μου φέρνεις φρούτα, ζάχαρη και βαρικά ποτε καπνό, και ελεύθερη και αμήλητη κυρά της καλοσύνης, περνάς απόξω από τα κάγκελα της φυλακή μου. Μείνεις εσύ το φάντασμα μιας πεθαμένης από σκοτωμό, το φωτοφάντασμα μηνύσε της ψυχής μου, πώς να το πω τά λόγια μου τα χάνω δεν τολμώ, τρυμμένα τρύπια μου τά ρούχα βρωμερός. Κάει μένα νιάτα μια φορά στο πλάι μιας νύφης, τι όμορφος που στάθηκα γαμπρό. μα τώρα η νύφη τι έγινε καλά καλά δεν ξέρω πια, καλά καλά μη δε θυμάμαι. Πάει το σπιτάκι που άνοιξα, που πάει, που πάω, που πάμε, πάνε όλα μου ξεφύγαν τα αγκαλιάσματα μέσα στι αγκαλιά μου το κλουβί πουλιά. Και απομείνω έρμο, κι άξαφνα με είδε φυλακισμένο ανίλιαγο, σκυλί με τα σκυλιά. Να με χτυπάνε στα σταυρωτίδε. Θα σε σπρώχνει από τότε και περνά από τα ξαποτακάντια τη φυλακή ο Ίστρος όχι της αγάπης της επιθυμιάς μόνο το χρέος μιας έγνοιας ελεϊτικής Πε μου το όνομά σου στα δάσα μαλλιά σου του ήλιου διάφανο πάει το στεφάνι τρισμακάριστος όποιος πεθάνει για τον ερωτά σου Στη φυλακή κλέφτης, φωνιάς ή ξεπαρθενευτής και ποια τιμή συγκύλησα και μόλεψα ποια νιάτα Πιο κρίμα και δεν μπόρεσε ο κρίμα να κρυφτείς. Ω εσύ, Ω εσύ που σταματά τη φτερωτή σου στράτα κάθε φορά και κάθε τόσο που περνά από τα κάντιαλα τη φυλακή μου και όπου σε βλέπω σαν να μου κέρνα κρασιού γλυκόπιο του φωτιά σε κάθε φλέβα και σε τρίχα κάθε μια τη ύπαρξή μου. Μεθό και το μεθύσι μου μεθύσι από χασίς, ποιος με έμαθε να πίνω το χασίς, και ποιος με πέρασε άνεργο νυχτερευτή ερμο σπίτι, μπέγνιο του μόρτη, σύντροφο του αλίτη, μέσα από του δρόμου την ερμιά, στα κρύα της φυλακής, ποιος με έμαθε να πίνω το χασίς, από μυαλή τα δόντια αν τριζοδέρνω, τραυλά μισάκο, κοπιαστικά, τα λόγια κι αν τα κι αν από μέσα μου ο θυμός ξεσπάει με τη βλαστήμια του κάκου, τι του λυτρού το βόλι να φυτέψω δεν ξέρω, άμα κι άναντρος δεν ξέρω, στα συντρίμια του λογικού μου, κι αν τον απλώνο ζήτουλα το δίσκο του χεριού μου, σε σε κάθε φορά που θα σ' Και αν από δε σε κάνει ο πόθο να περνά, Μόνο το σπλάχνος τη γυναίκα σου καρδιά. Και αν δεν το ξέρω και καλά, τι δεν είμαι εδώ μέσα, Ταν είναι αρρώστια το κακό μου η κρίμα, Και τη εσύ πίσω από αυτό το αγγελικό σου τίμα, αν είσαι σκλάβα αρχόντισα, τσιγκάνα πριν Μα σαν να υποψιάζομαι και σαν να χνοθυμάμαι, Πω κάπου αλλού γεννήθηκα. Άρε με αλλού να πάμε, ποιος ξέρει, θα γεννήθηκα στο ερωτικό νησί, εκεί που θα γεννήθηκες και θα ζήσεις και εσύ. Μα η θυμισή μου δε βαστά μη δε και όνομά του, ο Απριλό Μάης το χαίρεται και για το φίλημά του σβήνουν τα μαύρα κύματα στα άσπρα τα πόδια του μπροστά. Ποιος ξέρει, εκεί και θάζησα κι ωραίος και νέος, γιατί κάποιες ορμές προς δρόμους μακρύνους κράτη ο θολός κι ακόμα από να πάλεμα κάτι σαν λείψανο κράτη των αντριωμένων πάλεμα σε χρόνια, πότε για στέφανα γριλιάς, πότε για θεία λαγγόνια και κάποια λόγια φύλαξα Μαργαριτάρια, σι' αλογάρια στο κούτι. Και κάποια λόγια από το φω και από τη μουσική.